Σήμερα παρεκάλεσα να είσαστε εδώ. Παρεκάλεσα να είσαστε όλοι εδώ. Αλλά φαίνεται κάποιοι δεν θέλησαν να βρίσκονται. Και παρεκάλεσα να είσαστε εδώ διότι αισθάνομαι ότι πρέπει να κάνω μία συμφωνία μαζί σας και μία εξήγηση. Το κήρυγμα εδώ άρχισε το 1995 και συνεχίζει μέχρι σήμερα χάρη στη δική σας παρουσία και χάρη στην ευλογία του Θεού και στις ευχές του αημιείς του διδασκάλου μας όμως αυτό το οποίον παρακολούθησα ειδικά την τελευταία χρονιά ήταν ότι κάποιοι από σας φαίνεται κουράστηκαν Φαίνεται εμπούχτησαν από το Λόγο του Θεού. Φαίνεται ότι εγώ ίσως ευθύνομαι ίσως για τα... τις αποτομίες μου στο κήρυγμα. Δεν μπορώ να ξέρω. Και απήχαν Και ενώ κάποτε το κήρυγμα εδώ αριθμούσε... 80 και 90 άτομα εφνιδίως προχτές δεν ξεπερνούσαμε τους 20 την περασμένη κυρία, το περασμένο Σάββατο. Εμένα δεν με ενοχλεί το να είστε λίγοι ή και ελάχιστοι. Αυτό οι στενοί μου συνεργάτες το ξέρουν πάρα πολύ καλά διότι πηγαίνω όπως τους είπα στις καμάρες και έχω σταθερά 12 άτομα πηγαίνω στα Σιχενά και έχω σταθερά 20 άτομα πηγαίνω στις Ιτιές και έχω σταθερά γύρω στα 30 άτομα οπότε δεν με ενοχλεί να είστε και 20, να είστε και 10 αλλά ανησύχησα όταν είδα αυτή την απότομη και κάθετη πτώση χωρίς να μπορώ να το εξηγήσω Θα ήθελα λοιπόν, έστω κι αν δεν είστε όλοι σήμερα εδώ, να ακούσω από το στόμα σας ποιος είναι ο λόγος για τον οποίον αποκοπήκατε. Πείτε μου με ειλικρίνεια και να είστε βέβαιοι ότι αν είναι κάτι το οποίο μπορεί να διορθωθεί, θα διορθωθεί. Αν είναι κάτι το οποίο ευθύνομαι εγώ, σας υποσχόμαι ότι θα το διορθώσω. Η αίθουσα αυτή έγινε για να γίνονται κηρύγματα. Ο αείμνης, το διδάσκαλος μου, όταν την άνοιγε, μου είπε «Εδώ πρέπει να γίνει αίθουσα». Και είχε χάρισμα προορατικό. Και πρέπει να γίνει η αίθουσα, μου λέει, γιατί εκεί κοντά είναι... Το άντρο των χιλιαστών και εννοείται από κάτω εδώ στην Κορίνθο Πρέπει να ακούγεται λόγο Θεού. Και έτσι έγινε αυτή η αίθουσα. Και εδόξασε τον Θεό όταν σχεδόν την είχε τελειώσει και δοξάζαμε κι εμείς τον Θεό όταν την ανοίξαμε και σας είπα τα πρώτα χρόνια η αίθουσα ήταν κατάμεστη. Παρακαλώ λοιπόν, σας δίνω το λόγο, να μου πείτε ποιοι είναι οι λόγοι που σας έκαναν να απομακρυνθείτε. Περιμένω να ακούσω. Παρακούλη πρώτη εγώ, πρόβλημα υγεία. Όχι, είπα να θα μου πείτε τους λόγους που οφείλονται σε μένα. <ΣΣΣΣΣΣ> <ΣΣΣΣ> Όχι, τα κηρύγματά σας έξω σ' αυτιά μου. <ΣΣΣ> τα παιδιά, τα εγώ ευνηδίως ευνηδίως είναι τα προβλήματα αυτά τόσα χρόνια δεν υπήρχαν τώρα ξαφνικά επανερώθηκαν αυτά τα προβλήματα μπορεί να μεγαλώνουμε σίγουρα μεγαλώνουμε αλλά αισθάνομαι ότι μία φορά την εβδομάδα όσο και αν μεγαλώνουμε μπορούμε να ερχόμαστε εδώ να ακούμε το Λόγο του Θεού Εν πάση δεν θα ήθελα πλέον να μου πείτε περισσότερα. Απλά δείξτε με τη συμπεριφορά σας και με την παρουσία σας ότι έχω κάνει λάθος στις εκτιμήσεις μου. Ανό αν έχω κάνει λάθος με την έννοια ότι σας αδίκησα. Δείξτε μου και αποδείξτε μου ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση και γι' αυτό σας παρακαλώ, να έρχεστε να έρχεστε και να παρακολουθείτε λόγων Θεού και μάλιστα εφόσον λέτε ότι το κήρυγμα εδώ σας ικανοποιεί και το κήρυγμα σας αναπάβει κάθε σε παγουλίες ερχόμαστε λοιπόν στη συνέχεια του Ιερού Κειμένου των Παριμιών του σολομόντος <και>, και επαναλαμβάνω με συντομία αυτά τα οποία είπαμε την περασμένη ομιλία μας όταν εξηγήσαμε Τον 29 Α και τον 29 Β στίχους του 15ου κεφαλαίου. Μας μίλησε για δύο σοβαρά θέματα. Το πρώτο είναι ότι ο Κύριος προτιμάει να είμαστε φτωχοί. Ως φτωχό ήρθε και ο ίδιος εδώ στη γη... «Κτωχούς» απέστειλε τους μαθητές του εις έθνη να κηρύξουν το Λόγο του Θεού, «Κτωχούς» μας συνιστά να είμαστε, να αρκούμε θα τα λίγα και καταλαβαίνετε ότι εμείς οι ακόρεστοι, οι οποίοι δεν χορταίνουμε δηλαδή και επιδιώκουμε όλο και περισσότερα, είμαστε εκτός πνεύματος του Ευαγγελίου». Είμαστε εκτός πνεύματος της Αγίας Γραφής Το να έχεις Σας έστειλα να διαβάσετε Το κεφάλαιο περί Που έχουμε στο βιβλίο Το πρώτο βιβλίο Στο πρόσεχε σε αυτό Το να έχεις Δεν είναι κακό Αλλά είναι λίαν επικίνδυνο Και αυτό Σας υπενθυμίζω το περιστατικό εκείνο με τον πλούσιο νεανίσκο που ο Κύριος αναγκάστηκε να πει μια φοβερή αλήθεια ότι πλούσιος δυσκολό εισελεύσεται στην στην Βασιλεία του Θεού ευκοπότερον κάμιλον διατριμαλιάς ραφίδος εισελθείν ή πλούσιον στην την Βασιλεία του Θεού εισελθείν καταλαβαίνετε τι λένε αυτοί οι λόγοι ευκολότερα να περάσει μια γκαμίλα από το τρύπημα μιας καρφίτσας παρά να περάσει πλούσιο στη βασιλεία του Θεού με άλλα λόγια σχεδόν αδύνατο δεν κακίζω τον πλούτο ούτε ο Κύριος εκάκησε τον πλούτο αλλά μας δείχνει τα ολέθρια αποτελέσματά Του εάν δεν προσέξουμε και εάν κρεμόμαστε από αυτό τον πλούτο μας δείχνει το ότι ο πλούτος εύκολα θεοποιείται χωρίς να το καταλάβουμε γίνεται αντικείμενο ειδονής γίνεται αντικείμενο λατρείας ο άνθρωπος έχοντας λεφτά στη τσέπη του ξεχνάει το Θεό ο πλούσιος δύσκολα θα πει δόξασοι ο Θεός δύσκολα θα πει έχει ο Θεός ο θα το πει και θα του παραπεί. Ο θα το λέει και θα το ξαναλέει. Ο φτωχό συνεχώ θα κοιτάζει τον Θεό και θα επικαλείται τη βοήθειά του για να του δίνει τον άρτον των επιούσιων, των καθημέρων άρτων. Επομένω, πρώτη σύσταση του κυρίου είναι να επιδιώκουμε να είμαστε φτωχοί. Ο ίδιος είπα μας έδωσε το παράδειγμα «Πλούσιος όν ενελεί ελέη διημάς λέει ο Απόστολος Παύλος. Ενώ ήταν πλούσιος δια το πολύ του έλεος χάριν μόνη έγινε πτωχός. Ενώ είχε τα πάντα και έχει τα πάντα παρουσιάστηκε εδώ μη έχοντας ούτε κλείνει να γύρει να κοιμηθεί. Και ήταν ο μόνος που τόλμησε να υπεί ότι οι φολεούς φωλεούς και τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσεις ο δε του ανθρώπου ού και έχει που την κεφαλήν κλίγει. Και το δεύτερο θέμα το οποίον είδαμε το περασμένο Σάββατο είναι το τι πρέπει να σκέπτεσαι. Καρδία ανυρός λογιζές το δίκαια η καρδιά το μυαλό του ανθρώπου πρέπει να σκέπτεται δίκαια και το δίκαια σημαίνει να μην αδικεί στον άλλο βλέπουμε έναν άνθρωπο βάζουμε το λογισμό συμπεραίνουμε από το παρουσιαστικό του από τα λόγια του ενδεχομένω, από κάποιες απρέπειές του. Συμπεραίνουμε περί του ανθρώπου και βγάζουμε δυστυχώς λανθασμένα αποτελέσματα. Κρίνομαι και κατακρίνομαι και η κατάκριση αυτή βαίνει συκοφαντία τελικά διότι δεν το ξέρεις τον άλλον και πώς μπορείς να το ξέρεις. μπορεί να ξέρεις Έστω και αν τον είδε να βλαστιμάει, έστω και αν τον είδε να βρίζει, έστω και αν τον είδε να αμαρτάνει, μπορεί να είσαι βέβαιος ότι είναι παλιάνθρωπος μπορεί να είσαι βέβαιος ότι είναι εσχρό, βρωμερός και δεν ξέρω πως αλλιώς μπορούμε να τον χαρακτηρίζουμε. Αισθάνεστε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι αυτό που δείχνει. Ο Κύριος είπε κάτι. Μη κρίνετε την κατόψιν κρίσιν. Γιατί η κατόψιν κρίσης είναι άδικη. Είναι άδικη. Μη κρίνεις τον άλλον όπως δεν θέλεις και εκείνο να σε κρίνει. Για φαντάσου και εσύ να κάνεις μια λάθος κίνηση στη ζωή σου που κάνουμε άπειρε και να μάθεις ότι κάποιος που σε είδε σε χαρακτήρισε Πόρνη, σε χαρακτήρισε βρωμερή, σε χαρακτήρισε ανήθικο. Δεν θα είναι άδικο, δεν θα πληγωθείς, δεν θα στεναχωρηθεί Και στο κάτω κάτω να πούμε και κάτι άλλο. Ξέρεις ποια ήταν η αγωγή που πήρε αυτός ο άνθρωπος, ξέρεις πως μεγάλωσε, ξέρεις σε τι περιβάλλον έζησε. Ξέρεις ποιος ήταν ο πατέρας του, ποια ήταν η μάνα του. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, μη κρίνετε ή να μη κρυθείτε. Αφήστε, υπάρχει κριτής και ο κριτής είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ξέρει εκείνος, εκείνος ξέρει καλύτερα από όλους γιατί είμαστε όλοι παιδιά του, όλοι οι δημιουργήματά του. Μας ξέρει... Καλύτερα από ό,τι ξέρεις εσύ τον εαυτό σου. Πολύ καλύτερα. Μας ξέρει και από μέσα και απ' έξω. Ξέρει και εκείνα που και εμείς μέσα στον εαυτό μας δεν μπορούμε ποτέ να γνωρίσουμε. Ξέρει το υποσυνείδητό μας. Ξέρει τα πάντα μας. Είναι ο μόνος ο οποίος θα έχει τη η κρίση. Γι' αυτό καρδία ανδρό ανδρός λογιζέστο δίκαια. Γι' αυτό προσπαθήστε, αγαπητοί μου αδερφοί και αδερφές... Να έχουμε σωστούς λογισμούς. Η κατάκριση δεν είναι μόνο δια του λόγου. Η κατάκριση είναι και με το λογισμό. Και όταν ανοίξει αυτός ο βούρκος του λογισμού μπροστά στο Θεό θα εκπλαγούμε. Διότι θεωρούμε ότι κάποια αμαρτήματα του λογισμού ίσως και δεν είναι αμαρτήματα. <κυρίζει> θα εκπλαγούμε όταν θα δούμε το πόσο θα βαρύνουν εκείνοι οι λογισμοί στην απόφαση του Θεού πλησιάζει η Κυριακή της μελούσης κρίσεως μετά από τρεις Κυριακές θα έχουμε τη μέλουσα κρίση πηγαίνετε νωρίς την εκκλησία πηγαίνετε και στον εσπερινό της Κυριακής να ακούσεις να ακούσεις τα φοβερά εκείνα τροπάρια με τα οποία περιγράφεται η κρίση της Δευτέρας Παρουσίας Και μετά από αυτήν την επανάληψη ερχόμαστε στους υπόλοιπου τρει στίχους για να κλείσουμε το κεφάλαιο, το 15ο κεφάλαιο των παροιμιών του Σολωμόδους. Είναι ο 30, ο 32 και ο 33. Αποουσιάζει μέσα από το κείμενο ο 31 στίχος. Αυτό δεν είναι πρωτοφανές σε πολλά βιβλία της Αγίας Γραφής εξαιτίας των χειρογράφων τα οποία ευρέθησαν και ήταν φθαρμένα κάποιοι στίχοι λύπουν από το Ιερό Κείμενο. Και όχι μόνο ένα, όπως εδώ σε άλλα βιβλία όπως του Ιερεμία, όπως του Ισαΐα, όπως του Εζεκιήλ, απουσιάζουν και περισσότεροι στίχοι βλέπεις ότι από το 25 παράδειγμα θα σε πάει στο 33 στο 35 απουσιάζουν 10 στίχοι αυτή οι στίχοι ήταν δυστυχώ από τη φθορά των χειρογράφων τα οποία ευρέθηκαν και βάσει των οποίων βέβαια έρμηνεύτηκε και γράφτηκε η Αγία Γραφή γιατί όπως σας έχω πει τα βιβλία αυτά έχουν γραφεί πολλούς αιώνες Χριστού. και ήταν φυσικό εκεί που ευρίσκονταν να υποστούν και τις φθορές του χρόνου. Τι λέγει λοιπόν ο 30 στίχος «Θεωρών ο καλά εφραίνει καρδία». Δηλαδή Όταν βλέπεις λέει σωστά πράγματα Όταν βλέπεις ευλογημένα πράγματα Όταν τα μάτια σου στρα... τα στρέφεις Εκεί που ξέρεις ότι θα δοξάζεται το όνομα του Θεού Εκεί εφραίνεται, χαίρεται η καρδιά του ανθρώπου Τι εννοεί εδώ Εννοεί αυτό που όλοι εννοούμε αυτή τη στιγμή που ακούτε Εννοεί να αποστρέφουμε τα μάτια μας από τις εικόνες εκείνες οι οποίες πληγώνουν την καρδιά και εφρένουν τον άνθρωπο αισθησιακά. Να προσέχεις τι βλέπεις. Να προσέχεις πώς γυρνούν τα μάτια σου. Να προσέχεις και να προσέχω Μήπως ανέβει θάνατος δια των θηρίδων όπως λέγει στη Σοφία Σειράχ δηλαδή ο θάνατος μπαίνει από, τις, από, τα, από τα παράθυρα και τα παράθυρα είναι τα μάτια να προσέχεις διότι ο διάβολος έχει εύκολη πρόσβαση μέσα στην καρδιά σου μέσα από τα μάτια που κοιτούν και γι' αυτό ο σοφός Ιράχ έτσι περιγράφει τα μάτια και τον κίνδυνο των ματιών. Ανέβει θάνατος δια των θηρίδων. Μπήκε ο θάνατος από τα παράθυρα. Και τα παράθυρα είναι τα μάτια. Μπορεί να ασφαλίζεις την πόρτα του σπιτιού, αλλά να αφήσεις τα παράθυρα ανοιχτά, κινδυνεύεις. Έτσι ακριβώς είναι και στο σώμα μας, έτσι ακριβώς συμβαίνει και στον άνθρωπο. Αν δεν προσέξεις τα μάτια σου, έπεσες. Τι λέει ο Δαβίδ. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη δίν ματαιότητα. Γύρισε λέει Θεέ μου τα μάτια μου. Από εκεί που θα δω κάτι πράγμα μάταιο και αμαρτωλό. Και το λέει ποιο εκείνος που έπεσε. Θυμάστε τις πτώσει του Δαβίδ. Θυμάστε τα δύο φοβερά του αμαρτήματα. Το ένα έφερε το άλλο. Το ένα ήταν η μοιχεία και το άλλο ήταν ο φόνος. Πώς έπεσε, διά των θηρίδων. Λέγει η ιστορία ότι εκεί που καθότανε επάνω στην ταράτσα του παλατιού του έσκυψε δίπλα στο διπλανό σπίτι και είδε κάποια γυναίκα να πλένεται και αμέσως εμπήκε ο θάνατος από τα μάτια του τυφλώθηκε και βάλθηκε αυτή τη γυναίκα να την πάρει την επιθύμησε και όχι μόνο την επιθύμησε αλλά το έβαλε το σχέδιο, σατανικό σχέδιο, στο μυαλό του και έστειλε τον άντρα της στην πρώτη γραμμή του πυρός, την πόλεμο, τον Ουρία. Τον έστειλε να πολεμήσει στην πρώτη γραμμή, βέβαιος ότι θα σκοτωθεί προκειμένου η γυναίκα του να μείνει ελεύθερη και να την πάρει αυτός. Και συνεπώς προέβη στα δύο αυτά φοβερά εγκλήματα και σκοτώθηκε ο Ουρίας του σατανικού σχεδίου του Δαβίδ αλλά και στη συνέχεια επήρε τη γυναίκα του. Αυτό δείχνει ακριβώς πόσο επικίνδυνο είναι τα μάτια στον άνθρωπο εάν δεν προσέξει. Μεγάλη ευλογία, λένε οι Άγιοι Πατέρες είναι οι βασιλιάς των αισθήσεων η όραση, αλλά εάν δεν προσέξεις γίνεται αιτία θανάτου για την ψυχή διότι ανέβει θάνατος δια των θηρίδων και γι' αυτό στη συνέχεια ο Δαβίδ που έχει φάει την τύπα του συγγνώμη για τη φράση μου που έχει πέσει παρακαλεί τον Θεό να μην ξανασυμβεί απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα θεωρών οφθαλμός καλά εφραίνει η καρδία η καρδία εφραίνεται όταν επικοινωνεί με τον Θεό η καρδιά εφρένεται και χέρι όταν αγγίζει εκείνα τα οποία οδηγούν την ψυχή να δοξάσει τον Θεόν Όταν ο άνθρωπος μελετά τα έργα του Θεού, όταν ο άνθρωπος μελετά τα δημιουργήματα του Θεού, έρχεσαι να δοξάσει τον Θεόν με τα λόγια εκείνα που λέγει ο 103 Ψαλμός, ο λεγόμενος και προημιακός, όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί Όταν βλέπεις τα δημιουργήματα του Θεού, Ταυτόχρονα ανεβαίνει στη γλώσσα σου και στην καρδιά σου ο έπαινος και η δόξα των Θεών που είναι ο δημιουργός του σύμπαντος που όλα σοφία και τάξη επίησε και τίποτα δεν υπάρχει άτακτο μέσα στην φύση αλλά όλα ο Θεός τα φτιάχνει, τα έφτιαξε αλλά και τα συντηρεί και τα φτιάχνει με απόλυτη αυταξία. Όταν λοιπόν εκεί στρέφουμε τα μάτια μας στον έναστρο ουρανό, στη θάλασσα, στους ηχθείες τις αλάσσης, στα δημιουργήματα του Θεού και τα παρακολουθείς με βλέμμα Θεού, τότε έρχεται η δοξολογία στο στόμα σου. Σας έχω πει ένα παράδειγμα, το οποίο θα σας επαναλάβω. Ήταν κάποτε ένας άθεος, άπιστος. ο οποίο σε βάδισε μέσα σε μια έρημο και εκεί στην έρημο στο λιοπύρι κουράστηκε, ήδρωσε και ως εκ θαύματος ένα δέντρο μπροστά του, μεγάλο, σκιερό και αυτός εμπήκε από κάτω από το δέντρο και ξάπλωσε να ξεκουραστεί κάποια στιγμή εφήσεψε ένα αεράκι Εφίσξε ένα αγάκι και έκοψε ένα φύλλο από το δέντρο και ο αέρας επήρε το φύλλο στα φτερά του και έτρεχε το φύλλο στον αέρα. Και του μπήκε μία περιέργεια, εκ Θεού περιέργεια, να πάει να δει πού θα φτάσει το φύλλο. Το πήρε το φύλλο από πίσω γυνηγώντας όταν έπεσε κάποια στιγμή φυσικά το φύλλο χάμω στο έδαφος πήγε και αυτός από πάνω και τι βλέπει εκεί ακριβώς που έπεσε το φύλλο υπήρχε δίπλα μία τριπούλα, από την οποία βγήκε ένα σκουλικάκι επήρε το φύλλο και το τράβηξε μέσα στη φωλιά του τα χάσε βλέπεις Υπάρχουν συνειδητοί και ασυνείδητοι άνθρωποι. Υπάρχουν οι άνθρωποι εκείνοι που μπορεί να είναι άθεος, άπιστος, αλλά έχει μέσα του κάποιες ευαισθησίες. Λειτουργεί το αισθητήριο του Θεού έστω και αν δεν το καταλαβαίνει. Έχω και σήμερα ένα τέτοιο άνθρωπο, ο οποίος πλέον εξομολογείται και κοινωνεί των αχράτων μυστηρίων και πριν από 6, 7, 8 χρόνια ήταν συνειδητό άθεος όταν βλέπει όμως τα θαύματα του Θεού είναι ειλικρινής έτσι και αυτός ο άθεος όταν είδε το θαύμα αυτό γιατί να πέσει το φύλλο εδώ δίπλα στην τρύπα γιατί να μην πάει να πέσει παραπέρα να πέσει στα εκατό μέτρα από την τρύπα έπεσε στα γόνατα και δόξασε τον θεών. Είπε ακριβώς αυτό, όσο μεγαλύνθη τα έργα σου κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Γιατί να έρθει να πέσει το φίλο εδώ. Άκουσες και τη φωνή του σκουλικιού. Άκουσες και την πείνα του σκουλικιού και ήρθες να το, να το σώσεις, ήρθες να το συντηρήσεις. Και πράγματι, άλλαξε, έγινε πιστός. Από αυτή την κίνηση, γιατί αν έχει μάτια τα μάτια αυτά και βλέπεις τα θεωρήματα του Θεού τότε όχι ανέβει θάνατος δια των θηρίδων αλλά ανέβει ζωή δια των θηρίδων τότε μέσα από τα μάτια έρχεται η αιώνια ζωή και ο άνθρωπος βλέπει τον Θεό θεωρών ο καλά εφραίνει καρδία άμα βλέπεις σωστά άμα βλέπεις έτσι όπως πρέπει να βλέπεις. Άμα βλέπεις με πνεύμα Θεού, τότε η καρδιά χαίρεται, εφραίνεται, η καρδιά απολαμβάνει τον Θεόν, η καρδιά γεύεται τον Θεόν. Μέσα από τα έργα βλέπεις τον Θεόν. Μέσα από τα δημιουργήματα του Θεού βλέπεις τον Θεόν. Για να δούμε στη συνέχεια τι μας λέει. Φήμη δε αγαθή πιένει οστά Η καλή φήμη λέγει Συντηρεί τον άνθρωπο Προσθέτει χρόνια να το πούμε έτσι Λυπαίνει τα οστά δηλαδή Κάνει τον άνθρωπο ισχυρότερο Τον ευδοκιμεί στη ζωή του Ποια είναι η φήμη η καλή Αυτό που ξέρουμε όλοι μας είναι να ακούς καλά λόγια για σένα. Βεβαίως θα μου πείτε αυτό είναι κολακία, αυτό είναι επικίνδυνο, μπορεί να πέσουμε εξαιτίας του εγωισμού μας. Και έτσι είναι, σωστό είναι αυτό. Το να ακούμε καλά λόγια, όμως δικαιολογείσαι να έχεις χαρά δικαιολογήσει όταν φεύγεις από κάποιο τόπο και έχεις αφήσει πίσω σου μια καλή φήμη να έχει χαρά να βλέπεις ότι οι άνθρωποι εκτίμησαν την παρουσία σου εκτίμησαν τη δραστηριότητά σου εκτίμησαν το έργο σου το οποίο έκανες εκεί που βρέθηκες είναι απολύτως δικαιολογημένο να έχει υπάρχει αυτή η χαρά μέσα στον άνθρωπο ακόμα και τον άνθρωπο του Θεού ακόμα και τον ταπεινό άνθρωπο θυμάμαι τον στο διδάσκαλο που μου περιέγραφε σκηνέ από την πατραϊκή που δούλευε και πόσο οι άνθρωποι εκεί εκτίμησαν την παρουσία του εκτίμησαν το έργο του εχαιρόταν να μου λέγει περιστατικά μέσα από τα οποία οι άνθρωποι και μέχρι σήμερα ακόμα θυμούνται τον καλόγερο έτσι τον έλεγαν στην αρχή ηρωνικά όπως λέγω και στο βιβλίο στη συνέχεια όμως συνειδητά γιατί έβλεπαν ότι ζούσε πράγματι καλογερική ζωή Εχερόταν τη χαρά εκείνη την ευλογημένη χαρά που πρέπει και μπορεί να αισθάνεται και δικαιούται να αισθάνεται ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος στις κινήσεις του δοξάζει το όνομα του Θεού μέσα από τη συμπεριφορά του δοξάζεται το όνομα του Θεού όπως ένας άπιστος, ένας άθεος, ένας βλάστημος, ένας αλήτης, γίνεται αιτία και αφορμή να βλαστημείται το όνομα του Κυρίου. Ένας προδότης και ελεηνός παπάς ή δεσπότης, σαν αυτόν τον προχθεσινό που ακούσαμε στα μέσα ενημέρωσης, με τις αθλειότητες εκείνες που έκανε, έγινε αφορμή και αιτία να γελάει ο κόσμος εναντίον της Εκκλησίας, και να υβρίζεται το όνομα του Θεού το αντίστροφο και είναι απολύτως θεμητό και αδικαιολογημένο να χαίρεσε και να χαίρεται ο άνθρωπος εκείνος που μέσα από την καλή του συμπεριφορά δοξάζεται το όνομα του Κυρίου φήμη διαγαθή αγαθή πιένει οστά. όσο κι αν θέλεις να είσαι ταπεινός και πρέπει να είμαστε ταπεινοί, πρέπει να χέρες για αυτή τη δόξα του Θεού η οποία συμβαίνει μέσα από την παρουσία του Θεού, από την παρουσία τη δικιά σου μέσα στον κόσμο. Στην Αμερική που πήγα, ευρύθηκα κοντά σε ένα Άγιο άνθρωπο, με τον οποίον και μέχρι σήμερα... Έχω επαφή τηλεφωνική. Άγιος άνθρωπος. Ξέρετε ότι δεν είμαι στα λόγια μου πολύ άνετος, είμαι πολύ φιδωλός θα έλεγα. Όμως εδώ με αδίστακτη καρδιά σας λέγω ότι πρόκειται περί Αγίου Ανθρώπου. Ήταν ταπεινός, απλός και μου περιέγραφε τα θαύματά του θαύματα όχι ένα και δύο θαύματα πάνω από δέκα, είκοσι θαύματα χαρακτηριστικά, μεγάλα θαύματα αλλά όταν μου τα περιέγραφε είχε μια χαρά όχι για τη δικιά του τη δύναμη επαναλάβανε συνεχώ δόξα σοι ο Θεός δόξα ο Θεός δόξα ο Θεός διότι σε εκείνον πρέπει δόξα, τιμή και προσκύνησις ο Θεός ενεργεί τα δια των δούλων του, ο Θεός ενεργεί τα χαύματα δια μέσου των ανθρώπων του και γι' αυτό ακριβώ ακριβώς το λόγο εδώ λέγει ο σοφός Σολομών καθοδηγούμενος από το Πνεύμα του Άγιον ότι φήμη αγαθή λυπαίνει ωστά η φήμη η καλή εκ των πραγμάτων κάνει τον άνθρωπο να χαίρεται να χαίρεται εν το ονόματι του Κυρίου να χαίρεται προς δόξαν Θεού ενώ οι άλλοι άνθρωποι έχουν να χαίρονται για μαρθολάκα κατορθώματα και για αμαρτωλές καταστάσεις ο άνθρωπος του Θεού χαίρεται διότι μέσω του ιδίου, μέσω του ανθρώπου αυτού, ο Κύριος ενέργησε και ενεργεί τα θαύματά του. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στον επόμενο στίχο. Από τον 30, επαναλαμβάνω, πάμε στον 32. Και τι λέγει ο 32 στίχος Ως αποθείτε παιδείαν μισία αυτών, Ακούστε λόγια Θεού εκπληκτικά Όποιος για εσάς είναι σήμερα. αυτό σήμερα αυτό, Αυτός ο λόγος Αυτός ο λόγος τώρα είναι για σας που διαμαρτυρήθηκα στην αρχή ότι φύγατε από το κήρυγμα απομακρυνθήκατε yeah. τι λέγει yeah. αυτός λέγει που αποθείται παιδεία που διώχνει την μόρφωση του Θεού μισή των εαυτών του εδώ τι γίνεται μία εκπαίδευση σε Χριστό γίνεται εδώ μέσω εμού του αθλίου και αμαρτωλού ο Κύριος σας μορφώνει εν Χριστό ο Κύριος σας δίνει πνευματικές κατευθύνσεις ο Κύριος σας ανοίγει τα μάτια σας ο Κύριος σας καθοδηγεί στη βασιλεία του και ενώ στην αρχή εδείξατε ζήλων και ήρθατε και γέμιζε η αίθουσα σήμερα εγυρίσατε την πλάτη και ομοιάσατε ξέρετε με ποιον με εκείνο το σπόρο του Ευαγγελίου που λέγει εκεί στην παραβολή του σπορέως που έπεσε λέγει επάνω στην πέτρα και βρήκε λίγο χώρο, λίγο χώμα άπλωσε λίγο τη ρίζα του ο σπόρος αλλά μετά συνάντησε μία σκληρή καρδιά εσυνάντησε την πέτρα και ο λόγος εξεράθηκε γιατί η σκληρή καρδιά κρατάει μακριά το λόγο του Θεού ως αποθείτε παιδείαν μισή εαυτόν διώχνεις το λόγο του Θεού θα το κλείσει ο Θεό το διώχνεις διώχνεις τον Θεό μέσα από το σπίτι σου μέσα από τη γειτονιά σου θα στο κλείσει ο Θεός στο σπίτι διότι με διάολο δεν συντηρείται το σπίτι με Χριστό συντηρείται όποιος διώχνει τον Χριστό βάζει το διάολο εγώ αγαπητοί μου αδελφοί θα συνεχίσω να το λέω ότι ο λόγος μου θα είναι πάντοτε ειλικρινής και πιστέψτε με ότι τόσα χρόνια που κάθομαι εδώ σε αυτή την έδρα και όχι μόνο εδώ αλλά και σε όλα τα άλλα κηρύγματα που κάνω σαν ιεροκήρυκας αμαρτωλός και άθλιος ποτέ δεν κοίταξα και δεν θα κοιτάξω ποτέ ποιοι κάθονται από κάτω και με ακούν δεν κοιτάω εις πρόσωπον ανθρώπου διότι αυτό θα με πλανήσει αυτό θα με γελάσει, αυτό θα με κοροϊδεύσει, ο διάολος θα με χορεύσει στο ταψί. Εκεί θα χάσω τα λόγια μου, εκεί θα πω ψέματα. Και δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω κάτι τέτοιο. Και μπροστά σε επισκόπους μίλησα και μπροστά σε υπουργούς μίλησα, αλλά πιστέψε με ότι έβλεπα μόνον ανθρώπους, ανθρώπους διατεθειμένους να ακούσουν λόγο Θεού. Και αν δεν ήσαν διατεθειμένοι δικαιωμάτου όμως εγώ μόνο λόγια Θεού είπα και αυτό θα συνεχίσω να κάνω διώχνεις την παιδεία του Θεού ο Θεός έστειλε τον Ιεροκήρυκα να ακούσεις λόγο Θεού σου κάνει μεγάλη τιμή ο Θεός ο Θεός σου δίνει ευκαιρία σωτηρίας και όπως λέγει ο Ισαΐας η μεγαλύτερη κατάρα που θα έρθει κάποια στιγμή θα έρθει αυτή η κατάρα ξέρετε ποια είναι η πτωχία η πτωχία του Λόγου του Θεού δεν θα έχεις που να ακούσεις την αλήθεια θα χαθεί η Αγία Γραφή θα χαθούν οι Ιεροκήρυγες θα χαθούν τα χριστιανικά περιοδικά θα χαθούν οι κύκλοι θα χαθούν τα κηρύγματα θα χαθούν θα εξαφανιστούν ένεκα τη αδιαφορία μας και το μόνο που θα ακούσταν είναι η τηλεόραση το βρωμοκούτι αυτό το οποίο δεν θα έχει να σου λέει τίποτα άλλο παρά μόνο ψέματα γελίες υποθέσεις, ανηθικότητες φαυλότητες μόνο αυτό θα έχεις μπροστά σου και επειδή θα υπάρχει μέσα σου λίγος φόβος Θεού θα έχει ξεμείνει θα αρχίσεις να αναστενάζεις και να κλέ, και να, πες, και να λες, Θεέ μου δίδαξο με τα δικαιωματά σου πες μου την αλήθεια αλλά δεν υπάρχει άνθρωπος ας την πει μην τον διώχνεις το λόγο του Θεού ως αποθείτε παιδείαν Κυρίου μισή αυτών! άμα διώχνεις την παιδεία του Θεού άμα διώχνεις τον Θεό από δίπλα σου μισείς τον εαυτό σου καταστρέφεις τον εαυτό σου εσύ θα υποστήσεις τη ζημιά, τη φοβερή. Εσύ θα το πληρώσεις, ακριβά θα το πληρώσεις αυτό. Όχι σε σένα, όχι σε εσένα. Άκουσε και παρακάτω, ο δε τυρών ελέγχους αγαπά ψυχήν αυτού. Ήρθε κάποια κυρία κάποτε από εδώ μέσα, και μου λέει συναντώ στον δρόμο κάποιους και κάποιες που έρχονταν εκεί στο κήρυγμα και φύγανε και του λέω ελάτε ελάτε γιατί φύγατε το κήρυγμα συνεχίζεται μην αισθάνεστε ότι διεκόπη όχι λέει το ξέρουμε το ξέρουμε ότι συνεχίζεται μα γιατί φύγατε γιατί ξέρετε ποια ήταν η απ απαντήσεις ο έλεγχο. ο έλεγχος. μας λέει το ένα μας λέει το άλλο μας λέει για τις εκτρώσεις μας λέει για, τη, τη, για την κοσμικότητα μας λέει για εκείνο μας λέει για το άλλο δεν τον αντέχουμε άλλο σε μένα κάνει κακό στον εαυτό σου έτσι λέει ο τυρών ελέγχους αγαπά ψυχήν αυτού τα ακούσες φύλατο τον έλεγχο όταν ακούς να ελέγχει ο ιεροκήρυκας και αισθάνεσαι ότι είσαι εσύ ένοχο στα λόγια αυτά που λέει φύλαξε το τον έλεγχο μην παραξηγέσαι μην έχει εγωισμό μέσα σου Φύλαξε τον έλεγχο. Ο έλεγχος θα σε γιάννει. Ο έλεγχος θα σε διατρέψει. Ο έλεγχος θα σε φυλάξει. Φύλαξέ τον, τον έλεγχο. Δεν σε έλεγχει ο ιεροκήρικας. Σε έλεγχει ο Θεός και έχει δικαίωμα ο Θεός να σε ελέγξει. Φύλαξέ τον, τον έλεγχο. Διότι άμα τον φυλάξεις δείχνεις ότι ενδιαφέρεσαι για την ψυχή σου. Αγαπάς την ψυχή σου να μην έρθει η στιγμή του θανάτου και βρεθεί αναπολόγητος μπροστά στο Θεό. Φύλαξε τον έλεγχο. Φύλαξέ τον. Έστω κι αν είναι καυστικός, έστω κι αν είναι σκληρός, έστω ό,τι νίποτε να είναι. Ο τυρών ελέγχους αγαπά ψυχήν αυτού. Αν φυλάξεις λέγει τον έλεγχο που έκανε ο ηροκύρυκας, που έκανε τον περιοδικό, που έκανε η εφημερίδα χριστιανική, που έκανε ο κύκλο, που έκανε ο ιεροκήρυκας, που έκανε η Αγία Γραφή. Μη θυμώνει, Ξέρετε πως θύμωσαν και κλείσαν την Αγία Γραφή, γιατί διάβασαν μέσα ότι η γυναίκα πρέπει να είναι κακαλυμμένη στο κεφάλι της. Και επειδή ξεκαλύψαμε τα κεφάλια μας, και επειδή τα κεφάλια μας, και επειδή κάναμε αντιστροφή των Λόγων του Θεού, όταν το διάβασαν, θύμωσαν και έκλεισαν την Αγία Γραφία. σιγά μην κάνεις κακό στο Θεό σιγά μην ζημιωθεί ο Θεός από αυτό σιγά μην εκδικήσει το Θεό ο Θεός βεβαίως πικραίνεται για τη στάση που δείχνεις αλλά εσύ θα το πληρώσει. με αυτό που κάνεις δείχνεις μισή την ψυχή σου Μισή την ψυχή δεν θα στείλει στην κόλαση την ψυχή σου μην ξεχνά, ο Λόγος του Θεού θα είναι το κριτήριο, όχι η μόδα των ανθρώπων, όχι αυτά τα οποία λένε οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι είναι μάταιοι και περνά ο άνθρωπος χωρίς να του καταλάβει κανείς. Άνθρωπος όσοι χόρδωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθρωπος αγρούντος εξανθήσει. Σε τι <κυρίζει> <κυρίζει> σημαίνει αυτό. Ήρθε σήμερα ένα άνθρωπος, σου λέει τι θεωρίε του μετά, πάει χάνθηκε και αυτός, χάνθηκαν και οι θεωρίες του ή μάλλον οι θεωρίες του ζουν αλλά πρόσεξε τι θα ακολουθήσεις πρόσεξε σε ποιο κανάλι θα μπει. και κλείνουμε με τον 33 στίχο που είναι συνέχεια του προηγουμένου Τι λέει Φόβος Θεού Παιδεία Και σοφία Τι σημαίνει αυτό Όπου υπάρχει Φόβος Θεού Όπου υπάρχει Σε όποια καρδιά υπάρχει Φόβος Θεού Όχι να φοβάσει τον Θεό Να σέβεσαι Να κλίνεις το γόνι Να προσκυνήσεις τον Θεόν αυτό σημαίνει φόβος Θεού να προσκυνήσει τον Θεό συνειδητά όπου υπάρχει αυτός ο φόβος του Θεού άκουσες τι είπε. εκεί υπάρχει παιδεία και σοφία δηλαδή εκεί υπάρχει η κατά μόρφωση, εκεί υπάρχει η καταθεόν σοφία πάρτε τους Αγίους τις εποχή μας μην πάμε παλιότερα πάρτε τον Άγιο Πορφύριο πάρτε τον Άγιο Παΐσιο πάρτε τον Άγιο Ιάκωβο πάρτε αυτές τις μεγάλες μορφές πάρτε και σύγχρονους Αγίους που ζουν ακόμα τους επισκέπτεστε τους γνωρίζετε εκεί που υπάρχει φόβος Θεού τον βλέπεις γεροντάκι λέει δόξα δόξασαι ο Θεός και σηκώνατε από την καρέκλα του δεν το λέει καθιστό. σέβεται το όνομα του Θεού Λέει δόξα ο Θεός και τρέχουν τα μάτια του δάκρυα. Σέβεται, συνειδητά σέβεται τον Θεό. Εκεί υπάρχει η σοφία. όδε η σοφία εστί. Εδώ είναι η σοφία. Εκεί πήγαινε να κάτσεις και να ακούσεις σε αυτό το Άγιο Γεροντάκι που κάθε εκεί και έχει να σου πει λόγω Θεού. Και υπάρχουν τέτοια γεροντάκια και στον κόσμο υπάρχουν αλλά πολύ περισσότερο υπάρχουν στο Άγιον Όρος εκεί που η άσκηση τους έχει εξαϊλώσει, τους έχει εξαγιάσει, τους έχει ανεβάσει η σύψη εκεί αυτά τα γεροντάκια κάθονται και μελετούν το όνομα του Θεού και προσεύχονται και κλένε και μουσκεύουν τα κομποσκοίνια τους Φόβος Θεού, παιδεία και σοφία. Άμα και εσύ βάλεις αυτό το φόβο του Θεού μέσα στην καρδιά σου, συνειδητά το φόβο του Θεού. Όχι να φοβείς επαναλαμβάνω τον Θεόν, να σέβεσαι τον Θεόν, να προσκυνείς τον Θεόν, να ακούς το όνομά Του και να λυγίζουν τα γονατά σου. Εάν το κάνεις και εσύ, και παιδεία θα αποκτήσεις αλλά και σοφία και ξέρεις τι σημαίνει η σοφία Θεού ξέρεις τι σημαίνει όταν θα έρθει η πτωχία που είπαμε προηγμένους ο σοφός κατά Θεών θα ξέρει να κατευθύνει τον εαυτό του έστω και ανελύπουν οι δάσκαλοι έστω και ανελύπουν οι κατηχητές έστω και ανελύπουν οι ιεροκήρυκες έστω κι και η Αγία Γραφή ακόμη για τους Αγίους του Θεό Θεός θα μεριμνήσει να τους δώσει την άνοφεν σοφία η οποία σοφία θα τους κατευθύνει και θα μπορούν και εκείνοι να κατευθύνουν άλλους παραπέρα αυτόν για τον οποίο σας εμίλησα προηγμένος στην Αμερική που γνώρισα ξέρεις δεν ξέρει, δεν ξέρει άμα του πεις εσπερινός, άμα του πεις όρθρος άμα του πει απόδειπνο, άμα του πει δεν ξέρει τι κάνει αυτός. τι κάνει. Έχει μια σύνοψη. Την αρχίζει από το πρωί και την τελειώνει το βράδυ. Συνέχεια προσευχή. Όλη. Όλη τη σύνοψη. Δεν έχει άλλο βιβλίο στο σπίτι του. Η ουσία δεν είναι να κάνεις την παράκληση. Η ουσία δεν είναι να κάνεις το απόδειπνο. Η ουσία δεν είναι να κάνεις Η ουσία είναι να μιλήσεις με τον Θεό. Και αυτό γυρνάει μέσα στο σπίτι, έχει όλο το σπίτι του εικόνες και πηγαίνει εικόνα, εικόνα, με το θυμιατήριο και διαβάζει, διαβάζει, διαβάζει, τροπάρια Αγίων, λέει, λέει, λέει, λέει, συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Μέχρι να τελειώσει τη σύνοψη Όλη η μέρα τη σύνοψη. Αλλά δεν είναι η σύνοψη Είναι η συνομιλία του με τον Θεό. Κλαίει, κλαίει, κλαίει συνέχεια. Γι' αυτό και ο Θεός το αποκαλύ Γι' αυτό και ο Θεός του μιλάει. Γι' αυτό και ο Θεός του δείχνει θαύματα. Θαύματα πολλά όπως σας είπα προηγμένως. Φόβος Θεού, παιδεία και σοφία. Και αρχή δόξης αποκριθήσετε αυτή. Το αποτέλεσμα λέει ποιο θα είναι. Να δοξαστεί και εσύ από το Θεό. Όταν έχεις φόβο Θεού μέσα σου, θα σου δώσει ο Θεός παιδεία και σοφία και θα δεις τότε. Τότε, ξέρεις ποιοι δοξάζονται τότε. Σε ποιους τρέχει ο κόσμος, έχεις τι. Σε ποιους. Πάνε στους βασιλείς, πάνε στους υπουργούς, δεν πάνε. Από ανάγκη πάνε. Ξέρω ότι εκεί θα, θα, θα, θα δουν την κοροϊδία. Πού πάει ο κόσμος να μορφωθεί Πού πάει ο κόσμος να δοξάσει το Θεό Του Θεός Στο Άγιο Νόρος πάει. πάει Στα μοναστήρια πάει Στους δοξασμένους από το Θεό πάει Εκεί που μιλάει Πνεύμα Άγιο πάει Σου λέει ο άλλος φεύγω από την Πάτρα Φεύγω από την Καλαμάτα Φεύγω από την Κρήτη Φεύγω από τον Ισή Να πάω στο Άγιο Νόρος να δοξασει το θεο Που πάει; στο αγιο νορος παει στα μοναστηρια παει στους δοξασμενους απο το θεο παει εκει που μιλαει πνευμα αγιο παει σου λεει ο αλλος φευγω απο την πατρα φευγω απο την καλαματα φευγω απο την κρητη φευγω απο τον ιση να παω στο αγιο να ξομολογηθω Φεύγω. εκεί υπάρχει φόβος του και αυτό είδατε έβαλε ο διάολος την ουρά του να ρίξει τη λάσπη του και στο Άγιον Όρος. γιατί ξέρει ο γρωμερός ξέρει τι έργο γίνεται εκεί στο Άγιον Όρος κατάλαβες εκεί ακριβώς ευρίσκεται αγαπητή μου η ουσία εκεί που δοξάζεται ο Θεός και ο Θεός δοξάζει τους δούλους Του. Πηγαίναμε στον πατέρα Παΐσιο τι ήταν, ένα γεροντάκι ήταν. Ένα γεροντάκι άπλυτο, ξυλομένα ξυλωμένα ράσα Του, μπαλωμένα. <χω> τι δεν το σημασία. Να τον έβλεπες όξο, εδώ στον δρόμο, στον κόσμο εδώ, να τον έβλεπες έτσι. Ε, το πώς είναι έτσι. Α, Συφοριασμένος είναι για σένα Είναι συφοριασμένος Πλησίασε τον λίγο να δεις Όδε η σοφία εστί Εδώ είναι η σοφία Πλησίασε τον λίγο να δεις Τον βλέπεις άπλητο Αλλά άμα τον πλησιάσεις ευωδιάζει Γιατί αυτός δεν χρειάζεται Σαπούνια και σαμπουάν και κολόνιες Για να, για να ευωδιάσει Αυτός έχει την ευωδία του Θεού Αυτόν τον ευωδιάζει η χάρις του Θεού Αυτόν τον συντηρεί, ο ίδιος ο Θεός. Αυτός κατετρόπωσε τους δαίμονες. Τους κατετρόπωσε τους δαίμονες. Και αυτό που λέω, το λέγω με το χέρι στην καρδιά, αδερφή μου. Τους κατετρόπωσε. Οι δαίμονες άκουγαν το όνομα και ακούνε το όνομα του Πατρός Παϊσίου και τρέμουν μέχρι σήμερα. Και αυτό είναι ομολογία δαιμονισμένων που πηγαίνουν εκεί επάνω στο μοναστήρι στη Σουρωτή που είναι και ο τάφος του και πηγαίνουν να προσκυνήσουν να πάρουν τη χάρη του ενίκησε τους δαίμονες γιατί είχε φόβο Θεού και ο Θεός του έδωσε σοφία και τι άλλο λέει και παιδεία και ένα γράμμα το γεροντάκι το είδα κάποτε ξέρετε που σε μια φωτογραφία δίπλα στο Βαρθολομαίο. κουβέντιαζε με τον Βαρθολομαίο αυτόν τον Πατριάρχη τον Θεό τον, να τον φωτίσει και το έχει το δάχτυλο έτσι μπροστά στον Βαρθολομέο έτσι το έχει το δάχτυλο σαν να του λέει πρόσεξε εγώ είμαι καλόγερος είσαι Πατριάρχης αλλά πρόσεξε εμένα θα ακούσεις σαν να του λέει εδώ είναι η Σοφία μα ο Βαρθολομέος δεν έχει αχ Αφήστε τι έχει ο Αφήστε ο Θεός να τον λες. Η Σοφία είναι εκεί που είναι η Άγη. Τελειώνουμε λοιπόν αδελφοί μου και πλείνουμε εδώ το 15ο κεφάλαιο και πρώτα ο Θεός το ερχόμενο Σάββατο θα αρχίσουμε αναλύοντας το 16ο κεφάλαιο των παρεμβιών τους ολομών Ο Θεός να είναι μαζί σας και πρώτα ο Θεός το ερχόμενο Σάββατο.